Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να. Έτσι και δεν το πιάσει, το χάσει να. Μένουμε σπίτι. Σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι. Που επιλέγουν όμω να είναι πολιορκημένοι ακριβώ γιατί είναι ελεύθεροι. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Μένουμε σπίτι, σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι. Που επιλέγουν όμω να είναι πολιορκημένοι ακριβώ γιατί είναι ελεύθεροι. Αλλιώ πώ κάτι σπίτι, σου ρίξε πασέντσα και ασταπίληπα απάνω μα. Τα Αφήστε τα πάνω του με ποιητική διάθεση. Ο Πρωθυπουργό κ. Μιτσοτάκη, Αυτή τη χθεσινή ομιλία στη Βουλή για του ελεύθερου πολιερκημένου που μόνοι του πολιορκούνται, αυτοπολιερκούνται επειδή είναι ελεύθεροι και διάφορε άλλε παπάντσε στον καιρό τη χολέρα, τη επιδημία του κορονοϊού. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε τα χαιρετίσματα θα καταλάβετε πού, ε, Διαμέσο του κυρίου Τσιόδρα. Από τη θέση αυτή σήμερα, θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμού μου στην Αγία Βαρβάρα Απ' τη θέση αυτή σήμερα θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμού μου στην Αγία Βαρβάρα ο γοργοπόταμος στην Αγία Βερβάρα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Βάλαμε και αυτό με τον αγωνιστή σύντροφο Αλέξη Τσιπέ για να πιάσουμε και του αριστερού. Έτσι λοιπόν, στέλνουμε χαιρετίσματα όλοι μαζί, γιατί ο κύριο Τσιόδρα μα εκπροσωπεί κάθε απόγευμα, τον βλέπουμε όλοι. Μα εκφράζει με αυτά που λέει. Οπότε χαιρετίσματα στην Αγία Βαρβάρα. Τώρα υπάρχουν πολλέ άγιε, γιατί μόνο στην Αγία Βαρβάρα δεν το καταλάβαμε, δεν έχει σημασία. Το κρατάμε αυτό αφού δώσαμε του χαιρετισμού και τι ευχαριστίε στην Αγία Βαρβάρα και πάμε να απαντήσουμε στο ερώτημα διαμέσου του Βελόπουλου τι ακριβώ θα φάμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το τασουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Κάνουμε εισαγωγές κρέατων, κύριοι συνάδελφοι, κατά 90%, 70%, 80%, 90%. Δεν κάνουμε εισαγωγές, είπατε. Έτσι είπατε, κύριε Λιβανέ. Δεν κάνουμε εισαγωγές. Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε καιρό. Σκάτα. Ουσένα, ουσένα, ουσένα, ουσένα, ουσένα, business, business. Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε Σκάτα και αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Και τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε λίγο καιρό, έχετε το Πάσχα. Έρχεται το Πάσχα. Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, είναι ο, ο Βελόπουλο από το βήμα τη Βουλή. Τώρα, εμεί θα προτείνουμε εμεί, η κυβέρνηση. Εμεί εδώ είμαστε τροχονόμοι. Τα ηχητικά που βγαίνουν από την κυβέρνηση μεταδίδουμε. Ο Βελόπουλο ρώτησε λοιπόν, τι θα φάμε. Και έρχεται η απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μηζωτάκη. Έρχονται και ξέρετε δύσκολε μέρε. Έρχονται γιορτινές μέρες και το Πάσχα των Ελλήνων, το ξέρετε κι εσείς κι εγώ κι όλοι μας, έχει στοιχήσει λιγάκι το γεγονός ότι θα πρέπει να σου βρίσουμε τον κορονοϊό και όχι τον οβελία. Υπάρχει πάντοτε και ο φούρνος, κύριε Παπαδάκη. Λεμονάτι, μπουτάρα, αρνί με πατάτες στο φούρνο. Η παράδοση των νησιών, από όπου προέρχομαι εγώ, είναι το αρνάκι το κατσικάκι να το έχουμε στο φούρνο. Σε τρία λεπτά το αρνί θα είναι μέσα στο φούρνο. Οπότε θα δοκιμάσουμε και μία διαφορετική γευσιγνωστική εμπειρία για μία φορά το πάσα. Θα φάτε το πιο μαλακό, νόστιμο, μελένιο, μουσταρδένιο, ριγανάτο, λεμονένιο αρνάκι που έχετε δοκιμάσει. Κάβλα. Αυτό ήταν μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ο Πετρίτη, σήμερα το πρωί που βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη και. Έχουν πάρει τον Πετρετζίκη, ο οποίο βγάζει συνέχεια συνταγέ με αρνιά και κατσίκια για να γιορτάσουμε το Πάσχα όπω δεν το έχουμε γιορτάσει ποτέ άλλη φορά. Θα στενάξουν οι φούρνοι, βγαίνει ο ένα κυβερνητικό μετά τον άλλον και μα προτείνουν να το φάμε στο φούρνο. Θα λένε και συνταγέ αυτοί είναι ικανοί, θα βγουν να μαγειρέψουν κιόλα. Κυριάκος, ένα διάγγελμά του μελλοντικό, δεν θα ήταν όρο, με σκούφο, ποδιά, γιατί το Mastersef κάνει επίση νούμερα. Θα μπορούσε να βγει και από το μέγαρο Μαξίμου μια. Ένα πάγκο εκεί, έτσι κι αλλιώ στείνονται αυτά στο πόδι, και να μαγειρέψει το αρνεί προσφορά τη κυβέρνηση μαζί και ο Τσιόδρα, αφού έχει ευχαριστήσει την Αγία Βαρβάρα. Είναι ο Βελόπλουλο χθε το μεσημέρι στη Βουλή. Είναι ένα ηγέτη, έχει και επιτελείο, κάτι βουλευτέ εκεί και τον ενημερώνουν, επειδή λίγο πριν ο Κυριάκο Μητσοτάκη είχε χρησιμοποιήσει ένα απόφθεγμα του Ζακ Ντελόρ. Κάποτε ο Ζακ Ντελόρ ήταν και πρόεδρο τη Ευρώπη, παλιά δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα πακέτα Ντελόρ, κάπω έτσι μπορούν να το θυμούνται οι περισσότεροι. Οπότε αναφέρθηκε ο Κυριάκο Μητσοτάκης σε ένα απόφθεγμα του Ζακ Τελόρ και ήρθε μετά ο Βελόπουλος να μιλήσει για τον Κυριάκο που μίλησε για τον Ζακ Τελόρ. Είπατε κύριε Πρωθυπουργέ και κάθε επίκληση αν θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλληλεγγύη και επικαλεστήκατε βέβαια την περίφημη ρέση φρή... του Ζακ Τελόρ αλλά ο Ζακ Τελόρ πέθανε. Πέθανε. Πέθανε. πέθανε, πέθανε. Μα να υπήρχε η αντίληψη του. Έλα, δεν πασαι ακόμα. Έλα, δεν πασαι ακόμα. Έλα, δεν πασαι ακόμα. Έλα, δεν πεθαίνω Να ζήσει άλλα κάτω χρόνια άνθρωπος. Αλλά τόση, αλλά τόση, την και την την... Μάσης, δεν πέθανε. Ε, θα πεθάνει. Δεν πέθανε, θα πεθάνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Βελόπουλο, εδώ έδωσε κατευθείαν τον συνεργάτη του που του είπε ότι έχει πεθάνει ο Ζάκ Ντελόρ ε, και το πήρα μετά, το διόρθωσε, γιατί ο αυτά Μπορεί να κάνει το λάθος, αλλά πέθανε, δεν πέθανε, ζει, δεν ζει είναι όλα αυτά. Και προχώρησε. Παραπέρα, είναι ωραία η φράση που λέει δεν πέθανε ακόμα, ακόμα δεν έχει πέθανει ο Ντελόρ. σύμφωνα με το ερώτημα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άλλο Κυριάκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον μιλάει και χρησιμοποιεί αποφθέγματα του Ντελόρ, που δεν πέθανε ακόμα και του Τσόρτσιλ. Χρησιμοποίησε το εξή αποφθέγμα του Τσόρτσιλ. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, θα το ξαναπώ, δεν είμαστε στην αρχή του τέλου, είμαστε ίσω στο τέλο τη αρχή. Και επειδή ο Χαρδαλιά τον διαβάζει πάρα πολύ, τον Κυριακό Μητσοτάκη, και τον κοιτάει στα μάτια και είναι ο ηγέτη που τον διόρισε στη συγκεκριμένη θέση, και περνάει μεγάλη στιγμές ο Χαρδαλιά μαζί με αυτόν και εμεί για άλλου λόγου, ε, αισθάνεται την ανάγκη κάθε απόγευμα να αναφερθεί στα αποφθέγματα που νομίζει ότι τα λέει ο Κυριακό Μητσοτάκη και όχι ο Τσόρτσιλ. Νιώθω την ανάγκη να κλείσουμε μια φράση του Πρωθυπουργού. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε στο τέλος της αρχής Πάμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο Είμαστε στο τέλος της αρχής, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός Α, και ο συνάδελφος, ο Προλαλής το είπε αυτό Επαναλαμβάνουν όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη Ό,τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη Βουλή Το λένε στις έξι ο Και αργότερα στα παράθυρα υπόλοιποι βουλευτές Όχι όλοι ο Χαρδαλιάς λοιπόν χτες επανέλαβε αυτή τη ρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προχτές είχε επαναλάβει μια άλλη ρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε μια δημοκρατία της πυθού. Είμαστε μια δημοκρατία της πηθούς. Θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμού μου στην Αγία Βαρβάρα. Σας ευχαριστώ! Τα μέτρα που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι αυστηροποίηση για αυτού που δεν είναι συνεπεί. Ωστε οι συνεπείς να μιώσουν κάποιο μεγαλύτερο περιορισμό. Αυτό ο τελευταίο είναι ο κύριο Πέτσα, ο οποίο μιλάει για τα νέα μέτρα παίζουν και στις ειδήσει. Θα πάρουν νέα μέτρα με τα SMS. Εδώ τώρα όλο αυτό είναι μια βλακία θα μου επιτρέψετε να πω, μια ανοησία. Έχουν πάρει αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει. Οριακά Οριακάλα έχουν ξεπεραστεί συντάγματα. Όλα αυτά, το καταλαβαίνουμε οκ. Okay. Είναι για τη ζωή μα, είναι για το καλό. Έχει πιθανίσει σε μεγάλο βαθμό Έλληνα. Σε πάρο, και όλοι οι λαοί, σε τεράστιο βαθμό και μπράβο. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τα τηρούνε. Πάντα θα υπάρχει μια ελάχιστη μικρή πλειοψηφία που, ό,τι μέτρα και να βάλει, και ένα αστυνόμο απ' έξω από τον καθένα, θα βρει τον τρόπο ο ανόητο να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Εδώ όμω έχουν κάνει το, το εξή πάρα πολύ ωραίο. Στον... στον κωδικό 6, έχουν βάλει τη βόλτα με το σκύλο και τη σωματική άσκηση. Αυτά δεν ταιριάζουν πάντα. Υπάρχουν σκυλιά που δεν μπορεί να. Ζήσουν του ρυθμού του αφεντικού. Και υπάρχουν και αφεντικά που βγάζουν το σκύλο κανονικά έξω με το λουράκι, μυρίζει ο σκύλο εκεί που είναι να μυρίσει, ειδικά εδώ στι πόλει που δεν έχουμε τα χωράφια τα ατέλειωτα, και γυρίζουν μετά μέσα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι στέλνουμε πολλέ φορέ τη μέρα τον κωδικό 6, όχι για να λουφάρουμε, για να βγει να τα κάνει έξω ο σκύλο, ο καημένο που δεν μπορεί να τα κάνει μέσα. Οπότε βλέπουν πολλέ ε, κινήσει τον κωδικό 6. Και οδηγούνται τώρα, από ό,τι φαίνεται, οι διάνοιε στο συμπέρασμα να είναι μόνο δύο φορέ ο κωδικό έξι. Μα ένα σκυλί θέλει τρει φορέ να βγει έξω. Και αν θέλει και ο άνθρωπο να περπατήσει κανονικά, θέλει και μια τέταρτη φορά. Αυτό δεν είναι λούφα. Δεν πάει να υποκλέψουμε και να κοροϊδέψουμε το σύστημα και όλη την κοινωνία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγει, αν θέλει κάποιο. Αλλά υπάρχει μια παλαβομάρα Έχουν βάλει δύο κατηγορίε μέσα σε ένα κωδικό, και είναι λογικό να φουσκώνουν αυτέ οι κατηγορίε και να φαίνονται πάρα πολλά μηνύματα. Κάπω έτσι. Τις αποφάσεις. Θα ακούσετε με ποιο επιχείρημα θα οδηγηθούνε τώρα σε μια άλλη απόφαση για τον κωδικό που αφορά τα σούπερ μάρκετ. Άρα, τα μέτρα που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι αυστηροποίηση για αυτού που δεν είναι συνεπεί, ώστε οι συνεπείσει να μην νιώσουν κάποιο μεγαλύτερο περιορισμό. Για παράδειγμα, ακούω πάρα πολλού ότι βλέπουν τα ίδια πρόσωπα δύο-τρει φορέ στο, ε, στο, στο σούπερ μάρκετ πριν από την ίδια μέρα. Αυτό είναι μια καταχρηση του συστήματο. Δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα στο σουπερ μάρκετ. Κανεί από μα δεν πήγαινε τρει φορέ την μέρα στο σουπερ μάρκετ πριν από την κρίση. Είναι ο κύριος Πέτσας Ποιος του έχει πει και ποιος πηγαίνει Τρεις φορές τη μέρα σούπερ μάρκετ Σε αυτές τις συνθήκες ποιος... Και σε ποια συνθήκη κάποιος πήγαινε Τρεις φορές τη μέρα με τι τι επιχειρήματα, τι ανοησίε, πώ του τα λένε όλα αυτά και πώ βγαίνουν και οι ίδιοι και τα λένε και τα χρεώνεται. Ποιο του έχει πει ότι βλέπει και ποιο παρακολουθεί από το σούπερ μάρκετ, αν κάποιο έρχεται τρει φορέ. Κάθονται εκεί πάλι με τη φούργια που έχουν, την πολλή δουλειά που έχουν, την αγωνία που έχουν με τον όλο κόσμο δίπλα του και μετράνε ποιο έχει πάει τρει φορέ. Και γιατί να πάει τρει φορέ στο σούπερ μάρκετ. Θέλει να αυτοκτονήσει κάποιο και πηγαίνει γιατί για τέτοια περίπτωση πρόκειται. Ανοησία είναι όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα τα μέτρα οριακά περνούσαν. Αν αρχίσουν όλα αυτά που λένε θα καταλήξει και πολλοί δεν θα υπακούνε και θα έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κύριος Πέτσα λοιπόν συνεχίζει και για την ατομική, την περίφημη άσκηση. Επομένως, εκεί που χρειάζεται ένας περιορισμός, το θέμα της ατομικής άσκησης, δεν μπορεί να βγαίνουμε τρει και τέσσερις φορές την ημέρα για την ίδια αιτιολογία. Εδώ είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Εγώ έχω σκύλο. Στέλνω τρει φορέ τη μέρα για τη βόλτα του σκύλου, γιατί δεν μπορεί να έρθει με του δικού μου ρυθμού, η βόλτα του σκύλου είναι η για το σκύλο και κάνουμε ό,τι θέλει ο σκύλο. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, μυρίζει, εκεί κτλ. Αν θέλω εγώ να βγω να περπατήσω μετά με άλλο ρυθμό τρέχοντα σχεδόν, είναι ένα τέταρτο μήνυμα. Φαντάζομαι αυτό, δεν αφορά μόνο εμένα πολλού όλου έχουν σκύλου. Και κατοικία και αφορά γενικότερα. Οπότε. Αλλά νιώθω ότι το έχουν χάσει λίγο. Έχουν καβαλήσει και τα καλά μυο σώζουν την ανθρωπότητα και τον ελληνικό λαό. Οπότε θα οδηγηθούμε εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε όταν ανακοινωθούν, δηλαδή από Δευτέρα φαντάζομαι, με στο Σαββατοκύριακο, μάλλον θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα σωτήρια του ελληνικού λαού. Ε, πάμε να ακούσουμε, γιατί μάθαμε χθε από τον κύριο Τσιόδρα ότι η Ελλάδα είναι μια επικράτεια, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη επικράτεια που είναι η Ριτσόνα. Σήμερα είχαμε μέχρι πριν λίγο. 49 κρούσματα από το πλοίο, αλλά θα σας αναφέρω ο Υπουργός νέα αποτελέσματα που μόλις έμαθε. Ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας και επιπλέον 23 κρούσματα από τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Ριτσόνα. Είναι 27 κρούσματα στη χώρα μας, ok, και άλλα 23 στη Ριτσόνα, η οποία δεν είναι στη χώρα μας πια, είναι άλλη χώρα, ανήκει αλλού. Και βέβαια τα κρούσματα του πλοίου που είναι εδώ αραγμένο απέναντι, που είναι 100 τόσα, άλλη επικράτεια και αυτό. Το πλοίο να το καταλάβω. Εντάξει, η Ριτσόνα ανήκει μέσα. Οι Πορτογάλοι το κάναν από την αρχή και το κάναν όχι για λόγου φιλανθρωπίας, το κάναν για λόγου υγεία και προστασία τη δημόσια υγεία. Όλοι όσοι κατοικούν στην Πορτογαλία, στη χώρα, είναι όλοι ένα. Άρα και όσοι κατοικούν στη Ριτσόνα είναι ένα. Γιατί αν φύγουν από εκεί πάνω αλλού, μολύνουν και του άλλου. Είτε είναι Έλληνε, είτε είναι είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό ο διαχωρισμό από έναν επιστήμονα. Αυτός ο διαχωρισμός από έναν επιστήμονα που έχει ορκιστεί και πρέπει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φιλής θρησκείας ή οτιδήποτε άλλο να τους υπερασπίζει τι νόημα έχει και μάλιστα ως εκπρόσωπος κρατικού οργανισμού και σε μια κρίσιμη στιγμή τι, τι, τι σήμα δίνει στην κοινωνία παρακάτω απλά ερωτήματα επειδή πολλά παλαβά βλέπουμε κάθε απόγευμα στις 6, με αυτή τη μαγιά του ενός και κάτι ανεξήγητα από τον κατά τα άλλα σοβαρό όπως λένε όλοι οι επιστήμονα και μας προξενούν εντύπωση. Αλλά να συνεχίσουμε να δίνουμε τα χαιρετίσματα λίγο πιο μουσικά. Έχω ένα σπιτάκι πλάι στο λιμάνι Έναν πάλκο να κοιμε στα κύματα. Κάθε που βραδιάζει, πει ρε, τόσο με πιάνει. Να τις σπίτε καπετά νυχερετισμάτα. Συναγία βερβάρα. Να τις πείτε καπετά χαιρετισμάτα <συσχελίδι> Του χαιρετισμούς μου, Συναγία βερβάρα. Oh, oh, oh. Να τη πείτε καπετά νυχερετισμάτα. Στην Αγία Βαρβάρα oh, oh, oh, oh, oh. Θέλω να στείλω Χαιρετίσματα Ευτυχώς που η Αγία Βαρβάρα δεν είναι στη Ριτσόνα Γιατί θα έπρεπε για να στείλει τα χαιρετίσματα εκεί Να βάλει άλλα με εξωτερικό Διαβουλεύσεις Και διάφορες άλλες Πολύ άγριες διαδικασίες. Άδωνης Γεωργιάδης τράπεζες. Χθες τον ακούσαμε ε, να μιλάει να υπερασπίζεται τις τράπεζες για αυτό το 2-3 ευρώ, ευρώ που έχουν βάλει όταν γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές και να φέρνει το επιχείρημα ότι αν πας στο ταμείο είναι 17 ευρώ. Αν τις κάνει από το σπίτι ή από οπουδήποτε άλλο είναι 2 ευρώ, άρα κερδίζεις 15 ευρώ. Άρα σε σχέση με τα 17 έχουμε κερδίσεις 15, που δεν θα το κάνει κανείς όμως. Σε σχέση με το 0 που πρέπει να είναι γιατί όλοι κάνουν ηλεκτρονικές και ακόμη και τα 2 και τα 3 ευρώ για ένα συνταξιούχο είναι τεράστιο ποσό. Όχι, δεν έχει εκεί απάντηση. Τον είχαν χθε βράδυ στο Άξιον, τον ρωτούσε ο Κουβαράς, δησανασχετούσε ο Άδωνης, δεν άδεχε και κάποια στιγμή το είπε αυτό που είχε πει και χτες, αλλά επειδή είναι επαγγελματίας της άτυρα, το διατύπωσε τόσο καλά όσο δεν θα είχε φανταστεί κανένα συγγραφικό σατυρικό καλό μυαλό. Έχουμε ζητήσει mm. και έχουμε λάδια από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των δύο τρίτων και παραπάνω των Ελλήνων. Mm. Μπορείτε να μου πείτε αν του κόψουμε και τις χρώσεις πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. τα μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσει πως θα ζήσουν οι τράπεζες. η κοινωνία. Πως θα ζήσουν οι τράπεζες. Ζήσεις, μαιναι, μαιναι, μαιναι, μαιναι, μαιναι, μαιναι, μαιναι, μαιναι. Θέλετε να του βάλουμε καθώς στο 800 ευρώ και να κλείσουμε. Πείτε το. Στο 800 ευρώ οι τράπεζες. Το είπε έτσι και ακούστηκε η ατάκα, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες σε αυτόν τον τόπο, με αυτόν τον λαό, μετά από δέκα χρόνια μνημονίου, κρίσης, και τώρα μπαίνουμε και σε μια άλλη χειρότερη κρίση, ακούστηκε η φράση, διατυπώθηκε επισήμω η φράση πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Το ακούσαμε από τον αρμόδιο Υπουργό, το έχουμε και σε βιντεάκι, αν θέλετε να το δείτε, ελληνοφρένια.net.gr, επειδή πολύ μα άρεσε όπω τον είδαμε χτες βράδυ στον... Κουβαρά και στο Άξιον ε, πρέπει να το μάθουν όλοι για να συμμεριστείτε τι ακριβώς περνάνε οι τράπεζες και ποιοι ακριβώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή σε αυτό τον τόπο. Για σας κανείς δεν θα μιλήσει, για τις τράπεζες όμως μίλησε κάποιος και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη, άρα αρχίστε όπω λέγαμε και χθε, συναλλαγέ κάργα για να ζήσουν οι τράπεζες, αλλιώς οχτακοσάριοι. Και Οι τράπεζε, οι τραπεζίτε, δηλαδή αυτοί που ξέρουμε θα πάρουν το 800. Είπα αυτό ω επιχείρημα πολιτικό. Το σκέφτηκε ο ίδιο. Το Δελφινάριο τι κάνει. Τα άλλα θέατρα έχουν κλείσει, θα πει κάποιο. Και γι' αυτό επειδή είναι ελεύθερο ο Άδωνη, λέει όλα αυτά τα ωραία που λέει. Η Σοφία Βούλτεψι, από την άλλη, που επίση είναι του σατυρικού χρόνια τώρα και υπηρετεί την, την σατυρική τέχνη με φοβερό ταλέντο και συνέπεια, μιλάει για αυτό το 800 και για τα μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα σε σχέση με τι άλλε χώρε. Αυτά τα μέτρα πάντως για να τελειώσω και αν μπορεί κάποιος να μου δείξει κάτι άλλο να μου το πει τα μέτρα που πάνε εξειδικευμένα έστω και αν υπάρχουν παραλήψεις και κάποιοι μπορεί να λένε δεν μπήκα εγώ και προσπαθούμε να βάλουμε και αυτούς αυτά τα μέτρα δεν υπάρχουν σε άλλη χώρα Σας ευχαριστώ βαλίγε Σας το λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ παντού ξέρετε ποια ήταν η δουλειά μου πριν το διεθνέ Ρεπορτάζ δεν υπάρχουν τα μέτρα τόσο εξατομικέμένα. Σας λέω ότι δεν έχει δώσει κανείς πάνω <σβή> από 600 ευρώ στους διέχοντες. Καταλάβατε, το 800 το νούμερο δεν υπάρχει σ' όλο τον κόσμο. <σβή> το 800 το νούμερο δεν υπάρχει σ' όλο τον κόσμο. <σβή> από τη θέση αυτή σήμερα... Θέλω να στείλω τους χαιρετισμού μου στην Αγία Βερβάρα Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Ακούς τη βούλτεψη να λέει ότι το 800 και αυτά που γίνονται εδώ δεν έχουν γίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου αυτή την εποχή, ενώ γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στις άλλες χώρες. Δεν θέλει πάνω από τρει-τέσσερι φορές βόλτα τη μέρα να τη χτυπήσει ο αέρας. Γιατί βάζουν περιορισμό σύμφωνα με πληροφορίες πάντα τις δύο φορές. Και μου στέλνει εδώ φώτης. Μήνυμα: διαβητικοί καρδιοπαθείς πρέπει να περπατάνε δύο φορέ τη μέρα για ιατρικού λόγου. Τι θα επιτρέπετε, Δεν ξέρω. Ελπίζω κάποιο μέσα εκεί στι ομάδε που τα αποφασίζουν όλα αυτά να σκεφτεί λογικά, γιατί έχω την αίσθηση ότι πια δεν αποφασίζουν με κριτήριο την υγεία του λαού, αλλά με κριτήριο το ηγετικό τους προφίλ και πώ θα το πουλήσουν όλο αυτό. Και παίρνουν διάφορε αποφάσει για να φανούν μάγκε και δεν ξέρω εγώ άλλο. Προφανώ θα βγαίνει ο σκύλο τρει φορέ τη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αλλιώ. Είτε είναι δύο το όριο, είτε δεν είναι. Θα χαθεί το μέτρο, όπω συμβαίνει πάντα σε αυτόν τον τόπο. Εκτό αν αποφασίσουν διαφορετικά. Εδώ, Ελλοφρένια. Έξω και παντού από ό,τι βλέπω, Ελλοφρένια. 2.11:10.888 τηλέφωνο επικοινωνία. Radio παπάκι, Το mail τη εκπομπή. Ο Χρήστο ε, Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στον πρώτο λαό που μα πάει και στι πρώτε ε, για το φιάσκω ή να πω, χθε που έγινε στο αεροδρόμιο. Οπότε τον Παδημητρού που λέει ότι κάναμε την παραγγελία, ξέρω εγήραμε τόσε μάχε και είχα τόσο. Αχ, θα, θα γίνει θα... σαν τότε στο τσουνάμι που του είχαμε στείλει περούκε και χειώτε θα γίνει, θα αφήσουν τίποτα μάχε. SM, τσαδομαζό δωμαζό τέτοια, με φερμουάρ πίσω να δω θα γίνει και ένα τέτοιο περιμένω από και πώ. Λε. Το ε. κάνει ότι όταν κάνει ένα δωράκι δεν λεξό κάνει. Και εγώ όμω φορέ στη γιορτήσαδο, δεν δά σου πω ότι σου φέρα να μπουκά λύσω, τσίπορο κάνει τόσο. Δεν τα λε αυτά. Δεν τα λες, δεν τα λε, δεν τα λε. Και ένα άλλο, για το φίρε θέλω να πω. Από κειθαρμέχτη έγινε φίρερο ο Χαρδαλιά. Εντάξει, να χαλαρώσει λίγο το παλιάρι. Μα δεν θα χαλαρώσει. Θα χαλαρώσει λίγο. Τώρα το ζει. Πότε να χαλαρώσει. Έχει ναι, ναι, ναι. συγκεκριμένη διάρκεια προβολή ο Χαρδαλιά. Μετά πάει άκλα ναι, Άρα όσο κάνει το φιρερίσκο, τώρα θα το κάνει. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα που έχει δημοσιότητα, πότε θα τα κάνει όλα αυτά. Είναι σαν του τραγουδιστέ του Fame Story. Που του ακού για ένα χρόνο, δύο το πολύ. Μετά ξεχνιόνται. είσαι το survivor. Να κάνω και μια παρατήρηση ρε φίλε, πες τον Θήμιο, είχα τώρα τη μικρή, τη, τη δυο μηνών που, που έχουμε τη δεύτερη Ρε και όποτε μιλάει ο Θήμιος, σταματάει να κλαίει Είναι παρατήρηση για χρονική, δεν είναι μόνο σημερινή Ναι δεν είναι καλά, το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω αλλά με αυτό πες το να χαρη του καημένου εκεί πέρα Χάλα στο παιδί, έλα γεια Αποστόλη μου, σύντροφε, αδερφέ. Έλα. Μια, μπορώ να πω μια ιστορία. Ναι. Οπότε μα είχαν πει ότι μαζί τα φάγαμε. Και εγώ επειδή δεν είχα κόψει ένα τιμολόγιο. Δεν έκοψε α, το τιμολόγιο, πε μου τη ομαλάκια με την πυρόπιτα. Ή ο ίσο Ιδραυλικό με την κολοχαράδρα που δεν έκοψε την απόδειξη. Είχε βάλει το γιο του στο δημόσιο, είχε βάλει την κόρη του στο δημόσιο. Πα. Τα δίκαμε ένοχοι τότε. Να. Κάποια στιγμή αρχίζαμε και βγαίναμε στο δρόμο. Να. κουτσα, ξανανέβαινε ο κόσμο, ξανανέβαινε. ξέρω. Και Μόλι έρθαν και βλέπαν ένα εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, βάλαν μια φωτιά και μα δείξαν ότι του κάψαμε του ανθρώπου. Και μόνο τα χρόνια μέχρι χθε το κουκού έβγαινε στον δρόμο οργανωμένα. Γιατί άμα ήμασταν οργανωμένοι τότε. Σε ποιο δρόμο έβγαινε, Άκουστο, ε, τώρα. Ε, θέλω άκουσου, να πει στον ποιο δρόμο, θα... να ξέρω. Κομμουνιστέ ναι. που ήταν οργανωμένοι. Ναι. Όλη έπεσε η πρώτη μπόμπα, χεστήκαν όλοι και φύγαν όχλο οι μάγκε αυτοί. Και μετά τα επόμενα χρόνια μόνο οι οργανωμένοι κατεβαίναν στον δρόμο. Αυτό και μα λένε, ξέρει πώ. Εσύ που Ξέρει τι μα λένε τώρα. Τι? Ότι ο κόσμο φταίει που βγαίνει έξω και διαδίδουμε τον ιό. Μα τι θα ήταν, Ή παιδί μου. Όλοι λένε... Άμα δεν τα ρίχνανε στον κόσμο, πού τα ρίχνανε. Πώς... Τώρα είναι οι καλύτεροι του. Μίλησα από την ιστορία μου. Θα σου αρέσει. Άλλο. Όλα τα κανάλια, όλα τα ράδια λένε ο κόσμο φταίει, παιδιά. Ο κόσμο, ο κόσμο. Ρίχνουν την ευθύνη σε εμά. Τι κάνατε ρε, για τον κόσμο. Τι έχετε κάνει για να, να μα προστατέσετε. Εσεί δεν δώσατε χαρτάκια που λέγατε να κάνετε βόλτε. Ο ίδιο ο πρωθυπουργό έλεγε να τρέχετε. Μα είπατε ότι ξέρει κάτι οργανώσει. Συνωμένα θα βγούμε. Μας οργανώσανε. αυτή είναι αλητήριοι. Έρχεται η επόμενη μέρα. Καλά, αγόρι μου. μου. Σε πήρα να μιλήσουμε σοβαρά να πούμε για αυτά που συζητάμε όχι τώρα δεν γάμι*** και εσύ που θα μιλήσουμε σοβαρά παρά τα μας. Λοιπόν, λέγε, οι δημοσιογράφοι για οι γιατροί τα έχουνε όλα, λέγε. Ε, στιμένο, είναι με έναν ιό που είχε ανακαλύψει ο ο γιατρός, ο Α Τα υπόγεια του Περισσού. Από τον ποντίκι ξέφυγε, από του Αμερικανού και μολύνθηκε ο λυγό. Νυχτερίδα, ποντίκι που πετάει. Έλα, από τον ουρανό ήρθε. Λέζουν, το είναι και είναι από... ο Σατανά. Γιατί το άγιο πνεύμα είναι το περιστέρι. Η νευχτερίδα τι είναι? Ε... Του Σατανά, το αντίστοιχο. Ε... Το άγριο πνεύμα. Ε... Λοιπόν, για... η νέα τάξη πραγμάτων. Τα ξένα κέντρα. Γιατί η Ελ. Ευραϊκή, ευραϊκή στο Ά, που... Η Εβραϊκή Στοά. Η Μασονία. Πεστα. Μήπω για του Νεφελίμ δεν θέλω τότε. Είναι Φελίμ, μόνο είναι Γιατί ο Έλβη Πρίσλε που με το Μάικλιν ναι, Τζάκσον, σε ένα νησί. Και ο Τζι Μόρισον. Α, ναι, κι αυτός τον ξέχασα. Α. Ah. Έτσι και έβγαινε ο Σόρα πάντως και έλεγε, θα σας πω την αλήθεια, αν δεν άβρο πρωθυπουργό, αύριο είχε βγει. Εύκολα. Όχι ψάχνει τη μαλακία. Δεν είναι ότι ψάχνει μόνο, είναι ότι έχει επιτυχία και στην έβρεση. και έχουμε λάδι από τι τράπεζε πάγωμα του ιδιωτικού χρέου των δύο τρίτων και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε αν του κόψουμε και τι χρεώσει πώ θα ζήσουν οι τράπεζε, Πώ θα ζήσουν οι τράπεζε. Βλέπετε δηλαδή, πώ πάει η φωνή και με τι σχεδόν λιγμό το λέει. Είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλου σα, σε όλου μα. Οπότε, ξεχυθείτε, κάντε ηλεκτρονικέ συναλλαγέ. Ή καλύτερα πηγαίνετε από το κατάστημα, βέβαια δεν μπορούμε όλοι. Ε, για να πληρώσουμε τα 15 ευρώ, 17 για να έχουν κέρδος οι τράπεζες για να ζήσουν και αυτέ, μην αναγκαστούν και γίνουν κλέφτε. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο. μα δεν έχει να περάσει, μπορεί να γίνει και κλέφτη. Προ την ακροάτρια που μου έστειλε και μου λέει: το, Ο Τσιόδρα μιλάει για το νοσοκομείο τη Αγία Βαρβάρα. Το ξέρω. Μοντάζ κάνουμε εδώ να στέλνει, να φαίνεται ότι στέλνει ο ίδιο χαιρετίσματα στην Αγία Βαρβάρα. Είναι από προχτέ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Κάθε βράδυ, κάθε μέρα στα αυτιά μα παρακολουθούμε του έχουμε. Ε, συνέχεια στο κεφάλι μας Άδωνης λοιπόν Σας αποδεικνύει τώρα Ότι έχετε όλοι κερδίσει ε, 15 ευρώ Πρώτον η, Αν πας εσύ ως Σε μια τράπεζα και κάνεις έμβασμα Σε μια άλλη τράπεζα mm. γιατί αυτό το παράγμα που φέρατε, ναι. Θα πληρώσεις 17 ευρώ Αν κάνεις το ίδιο πράγμα μέσα του web banking Θα mm. πληρώσεις 2 ευρώ Ωραία, 3, 2, Άρα 3 στην ευρώ. πραγματικότητα ναι. έχεις κερδίσει 15 ευρώ Ναι αλλά αν δεν πα καθόλου στην τράπεζα. Το θέμα είναι ότι για αυτόν το κάνει από το σπίτι και πληρώνει 2 ή 3 ευρώ. Χάνει 2 ή 3 ευρώ. Δεν κερδίζει καθόλου 15 ευρώ. Παρόλα αυτά όμω εδώ, με μια φοβερή λογική και μαθηματική, ο άνθρωπο μα αποδεικνύει ότι είμαστε όλοι κερδισμένοι γιατί δεν έχουμε πάει στην τράπεζα και όχι χαμένοι που δώσαμε τα 2 και τα 3 ευρώ και για κάποιο χρόνο θα μπορούσαν και αυτά να μην υπάρχουν γιατί για κάποιου ανθρώπου αρκετού είναι ακόμη και αυτό ένα θέμα. Ε, και όποιο τα λέει όλα αυτά, επειδή τον στρίμμο χθε βράδυ και ο κουβαρά εκεί με το συγκεκριμένο θέμα, όποιο θέτει τέτοια θέματα ε, για τα 2-3 ευρώ για ευτελή ποσά για του ανθρώπου, είναι λαϊκιστή. Στην κρίση αυτή ναι. θέλω και αυτό είναι που μου ανεβάζει λίγο την πίεση και φέρθηκε έτσι. Και ειδικά σα, δεν έρωτα, γιατί εσεί δεν το αξίζετε, πολύ σοβαρό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι. δεν πρέπει να επιτρέψουμε να φιλοχωρήσει το σκουλίκι του λαϊκισμού. Ναι. Διότι αν τώρα τρελαθεί η κοινωνία, μετά δεν μαζεύεται. Μάλιστα. Εγώ το έχω ζήσει αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και δεν θα το ξαναζήσω. Ναι. Ούτε πρέπει αυτή η κρίση να γίνει αφορμή αντιγερμανισμού, ούτε αφορμή αντιτραπεζιτών, ούτε αφορμή δε πληρώνω, ούτε δεν πληρώνω, αυτό. τίποτα. Διότι μάλιστα. αν όλα αυτά συμβούν, ναι. ενώ πηγαίνουμε σαν κοινωνία πολύ καλά και γινόμαστε διεθνώ παράδειγμα προς μίμησιν και κρατάμε ακέρες τις ελπίδες μας για ένα λαμπρό μέλλον, θα τα τυνάξουμε όλα στον αέρα. Λαϊκιστές, ελαϊκιστές που ασχολείστε με τα 2-3 ευρώ δώστε τα στις τράπεζες για να μην τουλάχιστον πεινάσουν αυτές και για να μην τα τεινάξουμε όλα στον αέρα Επίσης απαγορεύεται και ο αντιγερμανισμός Επίσης επιτρέπεται να σκέφτεστε ακριβώς όπως σκέφτεται ο Άδων Γιοργιάδης. Ζαλή... Αποστώλη. Για με το πάσχα σήμερα. Ναι, δεν θα έρθει, ξέχασα να σου το πω. Εκείμάσει να... που λέει ο κουμάτος να σα ενημερώσει ότι έχετε το Πάσχα. Σα ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το πάσχα. Δεν έρχεται φέτο. Πέτο δεν, είναι... δεν έρχεται. Είναι η χρονιά που δεν θα παίξουμε αυτό το ηχητικό. Ή θα το παίξουμε με το γαϊδουράκι το ζων. Άκου Ακουρε άκου. Δεν έχει άκουσε μένα. <laughs> άκουσε σε παρακαλώ. Όχι την προστακτική σε μένα. Άκουσε έρεπε. Oh, σε παρακαλώ τώρα. Και μου το παίζει σε Παρθένα ότι σε κάτω από τα 40. Εγώ, Παρθένα, μην μιλήσω για την τρένω ε, Μια εφημερίδα της αστικής δημοκρατίας έβγαλε ένα δημοσιο... δημοσίευμα και έκανε μια έρευνα ότι έχουμε πάσκα και ξερώθηκε στο νου των Ελλήνων. Ενώ για τους ε, αυτούς που πέρασαν στη Μακρόνισσο, τους 200.000 αριστερούς τη διαλογήσατε αυτοί. Καμία εφημερίδα από το 50 μέχρι το 74 δεν βρέθηκε να γράψει. Ναι, αλλά το 76 λίγο πριν να φέξει Θα μια βόπα βιστικά στο χάρτη Πολασπή του Δαντή Αγχωμένη μαλακία λέει παρακάτω Επειδή κατάλαβα ότι λες από την άρχη τη μαλακία σου, εγώ σε αγχώνω λίγο Λοιπόν, έλα, γεια! Αδιανή φωτογραφία Don Beso llegó. Oh, oh, oh, oh. Μια ερώτηση πρέπει να σου πούμε γιατί είχα μια κουβεντούλα με ένα στην άδρο που εδώ πέρα στην δουλήτρια. Ο κοροκολόγιο μεταβιβάζεται με στοματικό έρωτα. Καραχά απαγορεύεται το σματικό έρωτα. Θέλουμε δύο μέτρα απόσταση, φίλε μου. Εκτό καν τον έχει δύο, δύο μέτρα. Δύο μέτρα όχι δε φτάνω τόσο από την αλήθεια αλλά Α. έχω μια διαφωνία εδώ πέρα. Ναι, μέσω γυναικών. Καταλαβαίνει τώρα. Πώς πάει το πράγμα. Έχουμε... Στόμα με στόμα, κατάλαβα. Στόμα Στον αισθόμα, να έχω πια στο θέμα. Οπότε τι πρότειταμε. Ε, δεν το όπιασα, δεν το όπιασα. Εγώ δεν το όπια σα χέρα. Οπότε μην κάνουμε κάτι. Εθ άλλα μην Εκεί πέρα. Του μ***νου ιός. Κατάλαβα, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάντως για Μπορεί να είναι και του κόλου, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και της π***ς. Α, το πω έχεις οκ. Είναι του κόλου το 9 μέρα τη π***ς στα 40, δεν ξέρω αν ξέρεις. Της π***ς στα 40 δεν το είχαμε. Ουσία, κάτι μου μαθαίς οπότε, εντάξει, κάτι Άμα έχει τον ιό, θα της γίνουν τα 40, κατάλαβες, της π***ς. Ναι. Αγοράκι μου, αγαπημένο. Ναι. Ζεις μπάμπο, εσύ. Ναι. Μαρή νόμιζα τα τίναξε τα πέταλα, ανησύχησα. Τι λε? Ότι τα τίναξε τα πέταλα, νόμιζα. Ναι, το ξέρω, το άκουσα που το είπε. Νόμιζα, σε χτύπησε ο ιός. Λέω ότι τη γκλίντουσα από τη μία, την γκλίντουσα από την άλλη και τον ιό. Τι κολόγρια είναι αυτή. Κι όμω. Αγόρι μου. Καλά σε πήγε, καλά σε πήγε. Ναι, ναι. Να δώσει πολλά φιλιά στο λυθινό. Ε, δεν δίνουμε φιλιά τώρα, από δύο μέτρα τι φίλοι να δώσει. Μη γελάς, μη γελάς, θα μείνεις. Έχει δίκιο, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Μπορώ να του στείλω ένα SMS με ένα φυλάκι ημότικων, κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω έναν ανιπιό που λατρεύω. Όχι, αυτός θα τα πάρει όλα, κατάλαβα. Όχι. Α, πού τα έχεις αφήσει. Μην τα αφήσει, μωρίς σε καμιά ενορία, θα έρθω εκεί πέρα, θα σε παλουκώσω. Όχι. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, αυτό είναι σιγουριστό. Έπαθε κορονοϊό. Κοίτα που θα τα ρινάξουν όλοι οι άλλοι γύρω και εσύ μια χαρά. <Κοίτα> Μη γελάς φοβάμαι, θα μου μείνει. Καλά. Ε, καλύτερα να μείνω από γέλιο. Παρά πα... από τον ιό, σωστό. Λοιπόν, δεν βρίσκει γιατρό να τον εξετάσει. Να... το τα πάει, κατάλαβα. Mm, αυτά είχα να σου πω. Και καλά ήταν. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, αφού ζει ακόμα. Άδει, βάστα, βάστα. <Συλίδη> <Συλίδη> Εντάξει, αγαπή. Έλα, γεια. Γεια. <Συλίδη> Σε ό,τι αφορά την περίοδο του Πάσχα Για το Πάσχα Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό Δεν θα πάμε στα χωριά μας Πλάκα μου κάνετε Δεν θα ψήσουμε στι αυλές μας Αποκλείεται Δεν θα πάμε στις εκκλησίες μας Βρε παιδιά τρελαθήκατε Φέτος σου σουβλήσουμε το κορονοϊό Αυτομάλιστα Είναι ο πέτσα και ο Γαϊτάνο, κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ο Γαϊτάνο από την περσίνη διαφήμιση που την έχουμε κάνει με το χαρταλιά, αλλά την κάναμε και με τον κύριο Πέτσα. Επειδή λέει αυτό το πολύ αστείο του, του Πέτσα το λέει συνεχώ, το επαναλαμβάνει, ότι φέτο θα σου το τον κορονοϊό. Ο... Αυτό ακριβώ γίνεται αυτέ τι μέρε. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα, σα παραδίδουμε στις παραγγελιέ αφιερώσει του λαού, όπω κάνουμε κάθε Παρασκευή. Μα πάνε στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σα. Από το πρώτο διαφημιστικό που λέει με το ευρώ καλύτερα ναι. Το δεύτερο διαφημιστικό που σου λέει που μένουμε σπίτι ναι. Μετά το επεισόδιο που έπαιζε στους αυθαίρετους που έλεγε εγώ δεν είμαι αριστερός Να βάλει την παπαρίγα την καλή τώρα και κάτι τέτοια Κάνε μια μίξη Η παπαρίγα η καλή ήταν στους απαράδεκτους Στους απαράδεκτους Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά Μένετε στο σπίτι και ακούστε μου προσεκτικά θα σας πω Πρώτον Εγώ σιγά σιγά πρέπει να ανασκευάσω λίγο το πολιτικό μου προφίλ Γιατί όσον αν έχω χαθεί από το χώρο που μεγάλωσα και δεν κάνει Δεύτερον Στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουνε από τα ηθικά στοιχεία Εγώ εκεί ανήκω ας πούμε Τρίτον Έμαθα το ευρώ απ' έξω και ανακατοτά Αλλά Μένουμε μέσα για να έχουμε όλοι Την παπαρίγα την καλή ναι, Για να σου λυθούμε ναι. με την καλή εννοούμε την πονή την παπαρίγα Και με το ευρώ καλύτερα Θέλω να βάλεις το... τα κρούσματα που λένε στην, ε... στην Ευρώπη και από πίσω να βάλεις το βελόπουλο να λέει τελοπούν <laughs> <laughs> και τελειώσαμε <laughs> Κάτσε να πληρώσω το παιδί Έλα φίλε μου πόσο είναι Ποιο παιδί, ποιο παιδί Το delivery Α, παίρες delivery Ναι ρε. Να βάλεις τον άνθρωπο σε κίνδυνο Κάτσε μαγείρε σε μαλαίκα Λοιπόν αυτό που, που είπαμε λαγιά Καλησπέρα σε όλους Έως σήμερα, περισσότερα από 738.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Τελοπών, δοκιμάστε το! Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 359.000 περιπτώσεις. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα! Σας ευχαριστώ. Ένα ή δύο την ημέρα και θα πάτε σοκ! Σε αυτή τη φάση είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Παρασκευή, αν γίνεται να μου βάλεις εκείνο το μικροτσούσινο που ήθελε το ντουλουπιμικητή. Α, εκείνο το μικροτσούσινο. Ναι, έχω και έναν καινούριο. Έγινε. Ε, τον κύριο Καλαμούκης Απόστολο. Ποιον? Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος. Α, ε? α τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay. Ο ίδιος είσαι ο Ναι, ναι, ο ίδιος. Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OK. Από ποιον? Για την βάλει. Ναι. Τι θέλετε. Ε, για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξιωάρ. Το... Στο περιοδικό το που έχετε βάλει. Ναι, ωραία. Τιμή δεν γράφετε, πετε μου. Μισό λεπτό εκεί, έχω βάλει κι άλλο. Έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με. Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο. Όχι, έχω βάλει σ άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξιωάρ. Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών. Ξεχνάτε. Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο. Ναι, ε, τέλο πάντων, εγώ μιλάω για το αξιωρ, για τον επιμηκητή να Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως, γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Ναι, Έβαλα τον επιημικητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βαλαγγελία, γιατί το δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά? Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω. Το έχω ακούσει. 250 ευρώ? Τι είναι, πολλά! Είναι πολλά. Τι είναι... πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πολύ χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ καλή μου, κύριε. Το πολύ, 40. Πάρα καινούριο πολύ χινάει σε κάνω. Όχι καινούργι, εγώ σου λέω με το παλιό παλιόπουλη. Με το παλιό πολύ 250 ευρώ με τον ποινική. Γράφετε ελαφρό μεταχειρισμένο. Είναι ελαφρό. Δεν ήθελα πολύ. Καλά μόνο... είχα έχω κινητό. Μόνο και δεν έχετε χρησιμοποίηση. Το έχω πολυμάτι, το έχω βάλει σε κλίβανο, Μην συγχαίνετε. Όχι, όχι δεν συχνά μου. Βα... Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμαυ. Απλά θέλω να πω μόνοι, το έχετε χρησιμοποιήσει ή τον χρησιμοποιήσει άλλη. Καλαιόνο εγώ ότι είμαστε μια παρέμειτρητο με σας ε, καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει. Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δει τι θα γίνει μετά, θα πάθει πλάκα. Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, α πούμε. Ξέρετε πόσο... τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσει. Δεν με πήρατε κι εσεί έγκαιρα. Το έχω δύο μήνε πάνω. Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε, να... άμα θέλετε να στο δοκιμάσω κιόλα. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη ε, με... ε, ναι, αποτελέσμα. Γιατί Δεν έχω προσωπική εμπειρία που λειτουργεί. Θα σα δείξω εγώ εμπειρία θα κερδίσετε με ένα πλάι. Θα με καλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α! Θα σα τοποθετήσω <χ> λίγο <χ> το θέμα. Θα σα εμπιστευτώ και θα έρθω να το δω. Πού, πού ακριβώ βρίσκεστε Δεν έχετε διαβάσει την εγκαιρία. Δεν γράφει διαδικασία εγκλία. Στον νέο κόσμο, στον νέο κόσμο. κόσμο. θα είναι και για σάσου, θα ανοίξει ένα νέο κόσμο μπροστά σα. Μα αρέσει πολύ αυτό. Θα σα αρέσει πολύ πάρτε σόρακα. Πάτε σόρακα στα χωρά ή που φαινάμε Τόσο πολύ! Α, τόσο πολύ. Θα το ζητήσω για την παρασκευή αν μπορείς Απόνες εξουσίες με το στέλιο Μάνα Σε ξεκλειρίσανε Απόνες εξουσίες Ψυχή δε σου αφήνει feet Αν μπορέσει κάποια Παρασκευή αυτή, ξέρω εγώ, ή τη Μεγάλη Παρασκευή, βάλε τον Άβρο να λέει τα δικά του. Όπασε και τα λοιπά από Παγκέμπ και στο καπάκι χώσε λίγο μέσα να πανούσει την Ελληνοπούλα. Πάψετε το χερουβικό, κι α χαμηλώσουν τα άγια. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σα μια λιωτοπούλα Παπάδε, πάρτε τα ιερά, κι εσεί κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Αγαπώ με την καρδιά μου, την πατρίδα, τη γλυκιά μου. Η Δέσπινα και δάκρυσαν οι Σώπα Σόπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι! Πάλι! Με σκοπό να την Πάλι! Όχι! Πάλι! Όχι! Δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω! Τα λιγουράμαστε! Τα λιγουράμαστε! ΠΑΛΙ! <μήλυνα> ΠΑΛΙ! Yeah. Τα λιγουράμαστε! Yeah. <σίξαλυνα> <σίξαλυνα> Τελοπον, δοκιμάστε το! γράψει με την αφιέρωση σου ζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα να βάλεις αυτή την κυράντζα που σε πήρε τηλέφωνο και σου έλεγε μιλάτε πολύ άσχημα κύριε το ξέρετε ότι βρίζετε ότι μιλάτε μια θεούσα ήταν μωρέ μια θεούσα ήταν Ναι, καλημέρα σα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Στα παραπολιτικά? Ναι, ναι. Μπορώ να, από ένα μήνυμα να το μεταφέρετε. Βεβαίω. Να του πείτε ότι είναι και πολύ μαλάκα. Α, βεβαίω. Από ποιον θα το πω? Από την κυρία Τελζοπούλου. Γιατί όμω είναι μαλάκα. Περίμενα σήμερα να δω τι θα πει. Αλλά ακόμα και σήμερα. Τι είναι σήμερα. Δεν ξέρετε απολύτω. Ε, είστε όλοι αγί... Τι να σα πω, ο Θεό θα σα βοηθήσει. Ο Θεό θα μα βοηθήσει. Γιατί μα βοηθάει με τον κορονοϊό, άμα είναι να μα βοηθήσει. Είστε άπαιχτοι, τελείω. Είστε τελείω πραγματικά όχι, να μα βοηθήσει να μα βοηθήσει και κάπου να που να το, το δω... ζητάμε, να... όχι όπου να είναι. Να του μεταφέρω το ότι είναι και πολύ μαλάτα. Κασπίστε μάλλον όλοι. Ο ωραίο ναι. λόγο, ναι. μπρο, χαρακτηρία, ωραίο επίπεδο. Τι κάνουμε εμεί οι άνθρωποι, ενώ εσεί οι... είστε... και. Εσύ είστε άνθρωποι, εκεί είστε άνθρωποι του Θεού και μιλάτε έτσι, <laughs> άμουν στο διάολο. Μένει, μένη, εσεί είστε οι πιο ομορφομένοι. Αμού που... στο διάλογα από χάμω! Να πάω στο διάλογο. Ε, είπατε μάλλον τι θε, δεν κατάλαβα. Να παραγγελίε Παρασκευή, από πουλικάκο το δεν υπάρχουν. Και στη γοντάρι μαζί με Παπα Κωνσταντίνου δεν υπάρχω» Και να λένε οι πολιτικοί μα, οι αρχιεπίσκοποι, οι όλοι οι θεούστε τα δικά του. Έχει μια παλίτσα, άμα μπορέσει, άμα σου κάτσει κάτι καλό. Σε ευχαριστώ. Να τώρα τι στην Κίνα, που πάει να γίνει πανδημία. Και δεν μπορούν οι επιστήμονε να βρουν το αντίθετο. Και θα δυσκολευτούν πολύ να το βρουν. Γιατί είναι αποτέλεσμα αναμαρτία. Αυτή η ασθένεια. Ο Χριστό μας προστατεύει και δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα μέσα στην Εκκλησία. Τι γίνεται. Υπάρχουν και όσο υπάρχεις, θα υπάρχουν σκλαμπαδί, ζωή σου θα σαν χωρίς τους. Το θα νερό τη Δύση σαπίζει σε δέκα μέρε. Το νερό του Αγιασμού μένει άσυπο. Υπάρχουν με στα μάτια σου που κλαίνε, με στα χείλη σου που γέννε. Και θα υπάρχουν στα τραγούδια που θα ακούσει. Όσοι προσέρχονται με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού που γίνεται φάρμακο αθανασίας, η σάφεσην αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Δεν, Δεν θα νοσήσουν μέσα στην εκκλησία. Θα πάρουν ελπίδα, θα πάρουν χαρά, θα πάρουν προσδοκία. Όλοι να πιστεύουμε I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang My baby, My baby shot me down <coughs> Seasons came and changed the time When we grew up, I called her mine He would always laugh and say Remember when we used to play Bang, bang I shot you down, bang, bang You hit the ground, bang, bang That awful sound Bang, bang, I used to shoot you down για αφιέρωση, είχατε κάνει μια φανταστική διασκευή με την Άντσε Συνάτρα και τον Φραντ να Αυτό το bang bang shut me down. Εσείς δεν την είχατε κάνει τη διασκευή που του βάλετε να τραγουδάνε ένα με άλλο. Τρομερή διασκευή. Δηλαδή δεν, δεν ελέγχουμε το... και πια, πια την ποιότητά μα, το ταλέντο μα. Τι θε. Αν μπορεί να το βάλει, είναι πολύ ωραίο. Και αν υπάρχει κάπου να το ακούσει, να το κατεβάσει. Δεν υπάρχει κάπου να το ακούσει, θα στο βάλω να το ακούσει από εμά και κλέψω μετά. Το ακούω μόνο εσά τότε, δεν υπάρχει τότε. έτσι αλλιώ, είναι μονόδρομο. το διάλογο. I don't know why Until this day Sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time To lie Bang, bang, bang. She shot me down bang, bang, bang I hit the ground Bang, bang, bang. bang. That awful sound Bang, bang My baby, shut me down. <coughs>